Υπότιτλοι Χύζουμε στο φως. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την μέρα με το εισήγημα Νομικό πλαίσιου και νομικού υπουργικού απόφασης σταματούν η μεταδόσεις της εργ. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Η εργ. Είναι δημόσια περιουσία. Αυτό. Προ όφελο ιδιωτικών αλλά και ξένων συμφερόντων και δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την αίθουσα. Δεν κατανοώ το όφελο από την κατάργηση των υπερσύγχρονων στούντιων που υπάρχουν. Δεν καταλαβαίνω τη λογική του κλεισίματο τη συχνότητα και ειδικά στι παραμεθόρειε περιοχέ. Λένε ότι το λικατό στην ΕΡΤ θα έχει δημοσιονομικό όφελο. Θέμα. Η ΕΡΤ ΕΠ δεν επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ τον κρατικό προπολογισμό. Αντιθέτω, η ΕΡΤ προσθέτει στον κρατικό κορβανά. Το 2013 θα πληρώσει για φόρους για Αφήκη Άλφα ασφαλιστικές και το χρέο 148 εκατομμύρια ευρώ. Λένε ότι το χαράκι του Σέρτ είναι πολύ για ένα κανάλι. Σέρμα: Τα 4,2 ευρώ το μήνα που πληρώνει το κάθε νοικοκυριό είναι το πιο χαμηλό ανταποδοτικό τέλο στην Ευρώπη. Από αυτά, το 1 ευρώ πηγαίνει στο Λαγία, την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία τη αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Πληρώνουμε 50 ευρώ το χρόνο για να έχουμε ειδήσεις. Πολιτισμό. Ασλητισμό από τέσσερα ειδιωτικά κανάλια. Επτά ραζεοφωνικούς σταθμού που εκπέμπουν και στο πιο απομακρυσμένο χωριό. Τον ελληνισμό ανατιμηθύνει. Λένε ότι ο κόσμος δεν πληρώνει τα ιδιωτικά κανάλια. Στέμα. 50 ευρώ το μήνα κοστίζει σε κάθε νοικοκυριό η λειτουργία των ιδιωτικών σταθμών. Από το 1989 που εκπέμπουν, δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ για την χρήση των δημοσίων συμπολιτών. Αθέτοντας τρύπα στα δημόσια ταμεία πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το 2% των ακαθάριστων εσόδων που έπρεπε να πληρώνουν που μειωνόταν σε 0,1%. Χωρίς ούτε καν αυτό να καταβάλουν. Τα διευθύντα τα ιδιωτικά κανάλια να αφήσουν να πληρώνουν φόρο 20% των διαφημίστων από το 2014. R3, ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία. 24 ώρε ενημέρωση και ψυχαγωγία κοντά σα. 58. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ιλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική του ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Του Club του Από τη δουλειά τους, Systems που το 2.003, ακούσαμε ένα κομμάτι τους με τίτλο 3, 4, e. Στο επόμενο κομμάτι που έχει τίτλο Back, in Your Own Μπάκιαρ. Συναντάμε το σημαντικό Grand Green και την πάντα του. Υπάρχει τίτλο Αφρικ και βρίσκεται, και μάλλον θα το ακούσουμε, από το δινέδιο του Duke Ellington, Afro-Eurasian Eclipse, το οποίο κυκλοφόρησε το 1971. Πριν το ακούσουμε, όμω, διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου, Η Περιπέτεια του Βαρόνου Τζαζ Χάουζερ. Για του κατοίκου τη Νέα Ορλεάνη, η μουσική ήταν, είναι και μάλλον θα είναι και στο μέλλον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους και στις χαρές τους και στις λύπες τους. Τώρα, στα μέσα της δεκαετίας του 90 η νέα Ορλεάνη μπορούσε μετά από μια μεγάλη περίοδο μουσικής παρακμής να υπερηφανεύεται για την καινούρια γενιά των μουσικών της. Μια γενιά με γνώση της μεγάλης μουσικής ιστορίας αυτού του τόπου αλλά επίσης καινοτόμα τόσο όσο να καταφέρει όχι μόνο την Αμερική, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο να μιλάει με θαυμασμό για τους μουσικούς που κοσμούν τη σύγχρονη μουσική σκηνή της. Dá Της τροπέτας, τον Ντίζη Γκυλέσπη, και μια μπάντα που εκ των άλλων συμμετείχαν ο σαξοφωνίστες και φλαουτίστες, εδώ τον ακούσαμε έναν περιφλάουτο, ο Τζέμ Μούντι, και ο πιανίστας και την παρόν, ακούσαμε ενδέξει τότε. Από τι περιπέτειες του βαρόνου Τζαζ Χάουζεν, διαβάζω ακόμα ένα απόσπασμα και αμέσω μετά θα ακουστεί η μεγάλη διάρκεια σύνθεση του Kit Jarrett, Desert Sun. Μαζί του θα είναι ο Γκάρι στο Κοντραμπάσο και ο Τζακ Ντζονέτ στα Τιμπάμα. Στα διαλύματα, ανάμεσα στα τρία ή τέσσερα σετ που διαρκούσε η παράσταση, στο Μπράξον mm -hmm. Τζαζ Νest, όπου εμφανιζόταν συνήθω, πήγαινε στο μπαρ και ρούφαγε καμιά τεκίλα. Εκεί, χωρί καθόλου να το επιδιώκει, άκουγε τι συνομιλίε των Σταμόνων και ιδιαίτερα των Φωνακλάδων, Τι δεν είχε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια που δούλευε στη νύχτα. Και τι, δεν είχαν δει τα μάτια του. Απίστευτος καταστάσεις. Θυμάται με δέος ένα γαλανομάτι μάγκα σε ένα κλαμπ στο Λό Άντζελες που σε ένα αποκριάτικο πάρτι καμάκωνε μια μελαχρινή κούκλα που συνοδευόταν από ένα δίμετρο κοκομούτσουνο και ο αθεόφοβος εντελώς το ξεκάρφωμα της πέταξε μια σερπατίνα στα μαλλιά μπροστά στο δικό τη που όμως στο τέλος της σερπατίνας είχε γράψει το τηλεφωνό του. Τότε αυτή που είχε παρακολουθούσει ολόκληρη την κίνηση του μάγκα, με εντελώ φυσικέ κινήσει, την κήρυξε γύρω από το λαιμό τη, κόβοντα το τέλο της και κρατώντα το στην παλάμη τη, έσκυψε προ το μέρο του συνοδού τη, του ένα σκαστό φιλί, έχωσε τη χούφτα της, τη στην τσάντα τη, άνοιξε την ταppίδα. Πάρα γεμάτη από καπνούς και πάθη και τον παγλαμαδάκι σε μια αγκαλιά Μάτια σκυμμένα στις χορδές και ο νους ξεχνάει για λίγο τα κρανάζια και αφουγκράζεται Δυο, τρεις νότες και ένα ταξίδι Είναι τελευταία την ηλικία του είναι μελαγχολικών περιστειών, σαν, σαν ακροβάτε που κινούνται σε φανταστικά σκηνιά. Σαν κέντημα γριά από την τρίτη. Είναι φωταγό, φωτό αγωγό, ο αγωγό, Άκων, εξάκων, υγλαγό και όπω θα έλεγε οσουλή επιτυχό, το τρίτο του ελέφαντε διότι και τιμή επιτιότη. 100.000 βίσκηδε ηλίγοι, 15.000 παρτιτούρε, ένδικε και χειρόβες. σπάνια μουσιακά επιστέματα για την εξέλιξη τη ραδιοτηλεοπτική τεχνολογία. Ένα αλεκτίνητο θησαυρό, κομμάτι τη ιστορία και του πολιτισμού του τόπου μα. Στόχο μα να τον διαφυλάξουμε, να τον αναδείξουμε και να τον προσφέρουμε εστίο Μόνου, ιστορικών, τεκμηριωτών, εξειδικευμένων τεχνικών και μια υπερσύγχρονη και τεχνική υποδομή. Αποθηκεύουμε και συνδερούμε Αποκαθιστούμε από τη φθορά του χρόνου. Χημιοποιούμε, τεκμηριώνουμε και διαχέουμε στην κοινωνία το πλουσιότερο οπτικοακουστικό αρχείο τη Ελλάδα. Μουσείο και αρχείο τη Ελλάδα. ΕΕ. Η ραδιοφιλετική μα κληρονομιά στη διάθεση των πολιτών. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την έρτα. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη Στην τιμή μου ναι. που είναι δίπλα σου Και που είσαι απόψε <laughs> και είσαι σε μας Εδώ στην Ετρία θα τα βάζω χρόνια Αύριο λοιπόν σάκια να ανανεώνουμε το ραντεβού μας Έλληνες Ξηλά τι καρδιές Προσοχή Ο ραδιοφωνικός σταθμό Αθηνών Ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Ο πολεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Στα 75 χρόνια λειτουργίας της, η φωνή της Ελλάδας που σήμερα λέγεται ΕΡΤ δεν σήγησε ποτέ. Είναι η δική σου φωνή. Μην τους αφήσεις να τη χωρώσω. Σε καιρού καλεπούς, σε καιρού που κυριαρχεί ο ατομισμό, το προσωπικό συμφέρον, το χρήμα. Και όμω υπάρχουν ομάδε ανθρώπων που προτάσουν άλλε αξίε, που προσφέρουν εθελοντικά τι υπηρεσίε των συνάνθρωπών του. Δρούν συνήθω σε εμπόλεμε περιοχέ, σε μαζικέ καταστροφέ, εκεί όπου κυριαρχεί η δυστυχία. Είναι οι εθελοντέ διασώστες. Ο εθελοντισμό ω αρτουριστική αντίληψη τη ζωή. Ο εθελοντισμό μια κρυφή δύναμη τη ανθρωπότητα. Από τις τόσε μη κυβερνητικές οργανώσεις που υπάρχουν και στην Ελλάδα, εμείς επιλέξαμε δύο για να σας παρουσιάσουμε. Είναι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και οι γιατροί του κόσμου. 15 χρόνια στην Ελλάδα. 15 χρόνια δράσης είτε μέσα είτε έξω από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα μεν ιδρύθηκε η ελληνική αντιπροσωπεία το 1990 αλλά το ιστορικό της οργάνωσης αυτής διεθνώ ξεκινάει από πολύ παλιά. Ξεκινάει από το 70, την δεκαετία του 70, όταν ένας από τους τρεις Γάλλους γιατρού, ο Κουσνέ που πήγανε στην πιάφρα και θέλησαν έξερας τεχνικά ακολουθώντας τον όρκο του, ακολουθώντας τη συνείδησή τους να πάνε να βοηθήσουν στην Αφρική τα παιδιά. Mm. Γυρνώντας είπαν ότι θα ήταν καλύτερα να κάνουμε ένα δίκτυο στο οποίο ο κάθε γιατρός που θέλει να βοηθήσει να ενταχθεί. Έκανε λοιπόν τους γιατρούς χωρι σύνορα. Mm. Ξεκινώντας το δίκτυο αυτό ε, μπήκαν διάφορα κράτη κτλ. Πλην όμως ε, δεν υ υπήρχε εθνική αντιπροσωπεία ε, του κάθε ε, κράτους, ας πούμε. Οπότε, δηλαδή, το χωρίς σύνορα ήτανε στη δράση, στην ε, οικονομία, στη διοίκηση. Από εκεί και πέρα, πιθανόν υπολογίζουμε; θεωρούμε υποθετικά, τα λέμε όλα, δεν ξέρουμε τι σκεφτόταν, ίδρυσε ο ίδιος τους γιατρούς του κόσμου. Επειδή όμως άλλαξαν πολλά πράγματα στη δράση Έχουμε μικρές μεγάλες διαφορές μεταξύ μας Βεβαίως είμαστε αδελφές οργανώσεις Βεβαίως συνεργαζόμαστε στο πεδίο πολλές φορές Πριν όμως έχουμε ορισμένες διαφορές Και να μιλήσω βεβαίως για το τι κάνουμε εμείς ε, Έχουμε τις εθνικές μας αντιπροσωπίες Δηλαδή η ελληνική δελεκατσιόν Η βελγική, η γαλλική η του Λουξεμβούργου η Ολλανδία, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες 15, η Κύπρος έχει τώρα τελευταία χρόνια, ήταν γραφείο πριν από λίγα χρόνια υπό την αυτοίκηση της Ελλάδας και έχει κάνει ανεξάρτητο γραφείο λοιπόν όλα αυτά τα κράτη έχουν το καθένα τη δικιά του ενεργασιών και είναι με ανεξάρτητη δράση ανεξάρτητη οικονομία ανεξάρτητη διοίκηση δηλαδή είναι αιχεμα αυτονομία ε, θα φέρω ένα παράδειγμα, όταν πρόκειται, όταν έγινε το τσουνάμι δεν είχαμε καμία υποχρέωση να δοτήσουμε το διεθνές δίκτυο ξέρετε, να σας επιτρέπετε να πάμε εκεί ή να συμφωνήσουμε να πάμε κτλ. Το κάθε κράτος, η κάθε αντιπροσωπεία, δηλαδή, ανεξάρτητα μπορεί να κάνει τη δράση της και να αποφασίσει που θα πάει. Έτσι... Βεβαίω, όταν πάμε εκεί, και αν δεν έχουν τύχει να πάνε οι Γάλλοι γιατροί του κόσμου, οι Βέλγοι γιατροί, οι Ισπανοί, σαφώ και δεν έχουμε νοικιάσει εμεί ακόμα το σπίτι, θα πάμε να του βρούμε, σαφώ συνεργαζόμαστε, όπω σα είπα πιο μπροστά, και με του Γιατρού Χωρί Σύνορα, την Ελληνική Ομάδα Διάσωση, όλε, τη UNICEF, σαφώ και θα απευθυνθούμε στι μη κυβερνητικέ οργανώσει για να βοηθήσουμε, βοηθήσουμε ένα τον άλλον, να συνεργαστούμε στο πεδίο πολλέ φορέ. Αλλά έχουμε αυτή, αυτό το, το πλεονέκτημα να έχουμε ανεξάρτητη δράση.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 Τεχνή ερώτηση σε εμάς πάντα είναι, γιατρέ μου καλά όλα αυτά, από πού βρίσκεται τα χρήματα. Πολύ τελή ερώτηση πράγματι, γιατί ξεκινώντας το 1990, όπως είπαμε, ας πούμε για τη Θεσσαλονίκη, μια και στη Θεσσαλονίκη, εγώ και ξεκίνησα εδώ, ξεκινήσαμε από μια κουζίνα που μας είχε δώσει ο Δήμαρχο να είναι καλά, καλή του ώρα, της Νεάπολης. Μαζί με τι τρει παντρες μετέρες, κάναμε την κουζίνα, τρέχαμε. Ο καθένα έφερε από το σπίτι του, ο οποίο δούσε και καθίσαμε εκεί και φτιάξαμε ένα γραφείο. Το μόνο που μπορούσαμε να πληρώσουμε, πάλι με δικά μα χρήματα, με συγχωρέστε με Γραμματέας η οποία μπορούσε να κρατάει το τηλέφωνο εκεί. Σιγά-σιγά, σιγά-σιγά το γραφείο μεγάλωσε. Κάναμε αποστολέ εδώ, γιατί είναι το γραφείο τη Θεσσαλονίκη, η οργάνωση δηλαδή είναι μία στην Ελλάδα. Το, το κέντρο, η έδρα τη οργάνωση το του κόσμου μα είναι στην Αθήνα, το οποίο είναι και η έδρα ε, του Προεδρείου και η Θεσσαλονίκη βεβαίω, είναι το δεύτερο μεγάλο γραφείο. Με, με δράσει στη Βόρεια Ελλάδα και τη, στη Φράκη, δηλαδή και τη Μακεδονία. Οπότε πάντα είχαμε ενεργά μέλη, πάντα είχαμε τι δικέ μα αποστολέ και έχουμε μάλιστα αποστολέ Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία κτλ. Αλβανία. Τι κάναμε εμεί από εδώ και βεβαίω έχουμε τα προγράμματα του εσωτερικού. Τώρα η. Και είναι κοινέ οι αποστολέ. Και μέσα και έξω. Α, γιατί οι αποστολέ μα, πρέπει να σα πω, είναι και εδώ κοντά και εκεί μακριά. Και μέσα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, βεβαίω, είναι οι αναξιοπαθούντε. Γιατί αναξιοπαθούντε δεν έχουμε μόνο στο εξωτερικό, έχουμε και στην Ελλάδα. Και στο εξωτερικό είναι τα θύματα των πολέμων, των φυσικών καταστροφών, των επιδημιών κτλ. Τώρα, για να ξαναγυρίσω στη βασική ερώτηση: από πού βρίσκονται τα χρήματα. Έτσι λοιπόν, έκανα αυτή την αναδρομή για να δούμε ότι στηριζόμαστε στον οβολό του ανώνυμου πολίτη. τι δωρεέ, στι συνδρομέ των μελών μα. Έχουμε δηλαδή διάφορε δωρεέ, και μάλιστα στην ε, Αθήνα έχουμε δωρεέ διαμερισμάτων, έχουμε δωρεέ αυτοκινήτων. Εδώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε νοικιάσει αυτό γιατί ζητήσαμε από διάφορου ε, φορεί, αλλά δυστυχώ δεν μας δόθηκε ε, δωρεάν κάτι. Οπότε νοικιάζουμε αυτόν τον χώρο εδώ. Στον οποίο χώρο έχουμε συσταγάζουμε και το πολυατρίο και τα γραφεία μα για εξοικονόμηση οπωσδήποτε λειτουργικών εξόδων. Όπω καταλαβαίνετε, χρειαζόμαστε αλλιώ θα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα χρήματα και επειδή βασικό σκοπό μα είναι τα λειτουργικά έξοδα να μην ξεπερνούν το 10%, ε, έχουμε, όλοι είμαστε θελοντέ και έχουμε μόνο του γραμματεί. Οι γραμματέ πληρώνονται, δηλαδή τα βασικά στελέχη που πρέπει να είναι χειμώνα καλοκαίρι πρέχει, χιονίζει που λέμε, γιορτέ και τα λοιπά ή καταρίστρια και τα λοιπά. Εδώ λοιπόν έχουμε το πολυατρείο και, την, και το γραφείο. Έχουμε προγράμματα μέσα στην Ελλάδα. Στην Βόρεια Ελλάδα έχουμε τους τηγάνους. Πολύ, πολύ καλή δουλειά. Με πολύ καλή έρευνα την οποία έχουμε δώσει στον στο Νομάρχη ε, της Θεσσαλονίκη, για να μπορεί να έχει μια γνώση των βιγάνικων καταπλυσμών. Τους επισκεφτόμαστε μία ή δύο φορέ την εβδομάδα και κάνουμε τα εμβόλια ε, κάνουμε τα παιδιά στα και ο γενικό γιατρό κάνει τι διάφορε εκτάσει γιατί το πολεμικό μεταδίδει και φάρμακα. Τα φάρμακα αυτά βεβαίω δεν τα αγοράζουμε. Μα τα δίνουν είτε αυτοί. Ο κόσμο που περισσεύουν τα φάρμακά του ή είχαν έναν άρρωστο ο οποίο πέθανε και τα φέρνουν ή τα φαρμακεία πολλέ φορέ μα βοηθάνε, δηλαδή δεν έχουμε αγοράσει φάρμακα. Και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και ε, τι διευθύνσει υγεία, γιατί μα παραχωρούν τα εμβόλια. Τα εμβόλια, σπάνια χρειάζεται να αγοράσουμε εμβόλια ή πατήτερα ή οτιδήποτε. Όταν έχουν, πάντα μα βοηθούν γιατί βασικά το Target Group. Οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα να πάνε στο, στα νοσοκομεία. Οι ανασφάλιστοι, Έλληνε, Έλληνες, οι πρόσφυγες, οι οποίοι δεν κάνουν διάκριση αν έχει άδεια παραμονής ή δεν έχει άδεια παραμονής και τελτά. αυτοί δηλαδή που δεν έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας. Και έχουμε πάνω από 25 γιατρού, εδώ στο Πολιατρίο τη Θεσσαλονίκης, πάνω από 40 γιατρού στο Πολιατρίο των Αθενών. Ε, έχουμε γιατρού οι οποίοι από τα γιατρία του προς τιμή τους και τους, τους ευχαριστούμε, ευχαριστούμε από τα γιατρία τους. Ε, μα εξυπηρετούν οι ορθαλμίατροι, οι οδοντίατροι, οι μικροβιολόγοι, οι αξινολόγοι. Mm. Όλα αυτά γίνονται σε διαπροσωπικό και ανθρωπιστικό επίπεδο και γι' αυτό και όσο μπορούμε, εν πάση περιπτώσει δεν στέλνουμε στα νοσοκομεία αλλά υπάρχουν και περιπτώσει που χρειάζονται μια χέρνηση, χρειάζονται μια επέμβαση χρειάζεται μια σοβαρή εξέταση, έναν αξιωτικό τρομογράφο κτλ. Οπότε προσπαθούμε αυτού να του στέλνουμε στα νοσοκομεία. Και μέχρι τώρα, με κόκκινη κάρτα μπορούσαν να πάνε αυτοί. Τι έχοντε κόκκινη κάρτα, οι αιτούντε άσυλο δηλαδή, μπορούσαν να πάνε. Τώρα, α πάμε στι αποστολέ το του εξωτερικού. Οπουδήποτε έχετε ακούσει ότι έχει γίνει μια φυσική καταστροφή ή ένα πόλεμο ή μια επιδημία, οι Έλληνε γιατροί του κόσμου είναι παρόντε. Αυτή, ε, αυτή την εποχή. Βεβαίω, εξακολουθούμε και είμαστε ακόμα στα θύματα του Τσουμάμι. Είμαστε στη Σουμάτρα και στην Παντικαλώα τη Σριλάνκα, με γιατρού και νοσοκόμε. Με όλα τα χρήματα που μαζέψαμε από τον ελληνικό λαό, τότε που μα έδωσε, μέχρι τώρα, χωρί προγράμμα, με αυτά τα χρήματα, έχουμε στείλει ασθενοπόρο, έχουμε στείλει φάρμακα, έχουμε στείλει τρόφιμα. Ή είχατε ακούσει τότε την έκθεση που μαζεύουμε και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από την Αθήνα. Έχουμε στείλει αυτά κοντέινερ. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν μετακινήσουμε γεωγραφικά, έχουμε. Σουμάτρα, στο Μπαντιάτσι mm. είμαστε εμείς Στριλάγκα, στο Μπατικαλό στην Ανατολική Ακτή εκεί που δεν υπήρχε, καν... δεν υπήρχε καμία άλλη οργάνωση Έχουμε Ιράν εκεί που είχε γίνει στον Μπαλ <Κι> αλλά και μάλιστα yeah. αργήσαμε να πάρουμε το πρόγραμμα το έχουμε μετατρέψει πήγαμε εκεί που είχε γίνει λίγο πιο πριν ένα σεισμό. στο Κερμαν κοντά εκεί έχουμε πρόγραμμα Έχουμε στην Τουρκία trafficking γιατί οφείλω να σα πω Παρέλειψα να σα πω ότι έχουμε και στην Ελλάδα το τράφικινγκ. Είναι ο πρώτο ξενώνα στην Αθήνα που έγινε στη Μιχαήλ Βόδα. Ο ξενώνα, το οποίο έχουμε 15 κρεβάτια, που φιλοξενούμε γυναίκε θύματα του τράφικινγκ. Και, και βεβαίω ε, να πούμε ότι και στην Ελλάδα έχουμε τον ξενώνα των προσφύγων, ε, των μετούντων άσυλο, με 100 κρεβάτια, τα οποία έρχονται για 40 μέρε, δύο μήνε, αυτοί που πρώτα έρχονται μέχρι που να ταυτοποιηθούν. Μετά έχουμε στην Παλαιστίνη, στο Ιράκ. Στη Σύρια έχουμε κάνει πολύ καλή εκπαιδευτική στο Ιράκ, στο οποίο έχουμε τέσσερα προγράμματα. Φέρνουμε παιδιά, η Ελισίδα Ελπίδα χρηματοδοτήθηκε και από την ΙΔΑΣ, αλλά χρηματοδοτήθηκε και από τον ΑΛΦΑ, το κανάλι ΑΛΦΑ που έχει μαζέψει χρήματα τότε για το Ιράκ. Φέρνουμε παιδιά με δύσκολε ασφαλείε, είτε θύματα βομβαρδισμού κτλ. και τα πηγαίνουμε σε νοσοκομεία τη Ελλάδα ή θα φέρνουμε στη Θεσσαλονίκη τη Αθήνα και τη Κρήτη είχαμε πάει στα νοσοκομεία και αυτά, αυτό το πρόγραμμα το λέμε Αλυσίδα Ελπίδα. Α έρθουμε τώρα λίγο στο ότι τι σπρώχνει έναν εθελοντή, έναν γιατρό. Εγώ μπορώ, για το γιατρό μπορώ να μιλήσω και θα πω και έναν άνθρωπο που οποιοδήποτε, τι το σπρώχνει να αφήσει στα καλά του καθενό, την οικογένειά του, τα καλά του, το σπίτι του, άλλο είναι παντεμένο, τα παιδιά του κτλ. Και, και να ξεκινήσει να πάει. Πάρα πολλέ mm -hmm. φορέ σε μένα προσωπικά που έχω και τα τέσσερα χρόνια πούμε, στην οργάνωση και έχω πάρει μέρο σε πολλέ αποστολέ, με ρωτάνε κυρίω οι φίλοι μου προσωπικά γιατί με πάση λένε τώρα θα μπορούσε να είσαι στη Θαλκυρική, θα μπορούσε να είσαι στην αυτή, σε ένα νησί κτλ. Τι σου κάνει να πα στην Καβούλα α πούμε και να ξεκινήσει και να κάνει μπάνιο στη σκάφη χωρί νερό, χωρί τίποτα. Εκεί λοιπόν ο καθένας κοιτάζει μέσα του και αναρωτιέται και ο ίδιος «Τι με κάνει να έρθω εδώ» ή «Τι με έκανε να μπω σε αυτήν την οργάνωση» Βέβαια λοιπόν, ο καθένας έχει τις προσωπικές του, τους προσωπικούς του λόγους και βαδίζει, όπως λέω εγώ, ο μοναχικό είναι ο δρόμος της πνευματικής εξέλιξης της ανήλυξης, ξεκινώντας Λες μπαίνω για να διαθέσω δύο ώρες, τρεις ώρες από το χρόνο μου γιατί όλοι έχουμε τις, ε, τις εργασίες μας, τις υποχρώσεις μας, οι οικογενειακές κτλ σαν μητέρε, σαν... ε, οι δικοί μου οι ζουν, σαν χώροι. και μάλιστα έχουν μια μεγάλη ηλικία και πάρα πολλές φορές δεν σα κρύβω αισθάνομαι άσχημα που τους ε, αφήνω ε, Οπότε ξεκινώντα, λε, τι γυρεύω εγώ εδώ αυτό όμως είναι μια ανάγκη, δεν την καταλαβαίνει κανένας, ξέρετε. Είναι βίωμα η αποστολή. Η αποστολή είναι ακριβώς αυτό που λέμε, όπως η πίστη, είναι ένα βίωμα. Η ανάγκη σου να βοηθήσεις τον άνθρωπο είναι βίωμα. Βεβαίως οφείλεις να έχει περάσει πιο μπροστά από πολλά μονοπάτια, να ξεχάσεις το εγώ, το εγώ να το κάνει εμείς, για να μπορεί να, να αφήσει όλα αυτά και να ξεκινήσει να πάσεις εκεί, που ούτε τις ξέρεις αυτές τις συνθήκες και αυτή είναι η απάντηση σε κίνους που λένε, που τα λένε «Γιατρέ μου, έχετε» και πώς με το λένε να δείτε «Έχετε και τον τεχοδιοκτισμό μέσα σας». Οπότε τους λέω τότε δεν έρχεστε μαζί να δείτε πόσο τεχοδιοκτισμό έχει μια οργάνωση. Όταν πάτε και περιμένετε στην καμπούλα, α πούμε, ένα παράδειγμα, Περιμένετε ό,τι καθεί το ρεύμα για να σπαθεί το νερό ή θα βάλει πάνω στη σόπα που δεν ήξερε και να ανάψει ξυλόσωπα. Λέμε δεν ανάψει ξυλόσωπα ή σου έμαθα με τοπικό διερμηνέα που έχει ο οδηγό και να ανάψει ξανά μανά να ανεβάσεις την καταρόλα πάνω στη σόπα. Ότι στάνει το νερό και να πα μέσα στο μπάνιο, αν μπάνιο και να κάνει αυτό το μπάνιο σε μια καμπού η οποία έχει τόση σκόνη που κάθε βράδυ μπορούσε να γράψει το όνομά σου το πρόσωπο σου, τέτοια εξειρεσία υπάρχει στην Καμπούλ. Στην Καμπούλ λοιπόν και την έχω έτσι σαν παράδειγμα γιατί έγινε όταν ήμασταν εκεί, όταν βοβαδίστηκε την τελευταία φορά η Βασβάτη και δεν μπορούσαμε να φύγουμε από εκεί και προσπαθούσαμε να φύγουμε ε, γιατί είχαν αρχίσει να επιτίθενται και οι Έχουμε πρόσφατα αυτού γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες Έχω πάει σε πολλές αποστολές αλλά η αποστολή που μια εβδομάδα δεν μπορούσαμε να φάμε Ήταν αυτή γιατί ήταν η κατάσταση στην Καμπούλη ήταν απεπιστική. Δεν υπάρχουν σπίτια όρθια και τώρα, και τώρα ακόμα το ίδιο Δεν υπάρχουν σπίτια όρθια, δεν υπάρχουν ε, σκουπιδότοποι, δεν υπάρχουν ε, σάκια, αυτοί οι ε, ε, σκουπιδιών. Δεν γίνεται αποκομιδή, όλα είναι μέσα στο δρόμο. Ο καθένα, αν έχει έστω και χωρί πόρτε ένα αυτοκίνητο, το αρπάζει και χωρί άδεια κυκλοφορεί. και έρχεται απέναντί σου και λέει Τώρα θα με χτυπήσει, ή τώρα θα με χτυπήσει. Και το σπουδαίο είναι να γίνονται και Είναι μια πόλη χωμάτινη. Μια πολύ γεμάτη σκόνη. Εμείς mm. λοιπόν διαλέξαμε mm. τις το φτωχικοί γειτονιά mm. και να φανταστείτε δεν υπάρχουν ούτε όσο ε, δεν υπάρχουν ούτε ε, πώς λέμε mm. Όλα βγαίνουν από τα σπίτια πάνω στο δρόμο <Κι> και εσύ περνάς τα κουνούπια με όλα και προσπαθείς να ξεχύγεις από όλα αυτά. <Κι> Βλέπαμε 100 παιδιά συνήθως <Κι> την ημέρα, 100 παιδιά την ημέρα, από το 1998 ήταν διάρειες, λόγω αυτών του συστυχά. Εκεί λοιπόν η δουλειά ήταν τόσο σκληρή, που η απάντηση σε αυτούς που ρωτάνε είναι ότι αν δεν έχεις ψυχή και αν δεν έχεις ε, μέσα σου την πίστη να βοηθήσεις τον άνθρωπο, όχι μόνο δεν αφήνεις τα καλά σου mm. να φύγεις, αλλά δεν τέτοια μέλη. Άρα λοιπόν, Οφείλω να απαντήσω ότι αυτό που μας βρώχνει μας τους εθελοντές της είναι η ανάγκη να βοηθήσουμε. Και αυτό που λέμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, ξεχωρίζω τον ανθρωπισμό από τη φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία σημαίνει, το κάνουμε και με την φιλόπτωχο της γειτονιάς Η Φιλανθρωπία σημαίνει με περίσοψαν τα ρούχα, άλλαξε μόδα, πήρα τα καινούρια. Τα εγώ, ή ξέρω εγώ με περίσσεψαν τα μακαρόνια ή τα φρούτα. Τα εγώ έχω τα καλά μου και με περισσεύει, ή και πολλέ φορέ μπορεί να μην με περισσεύει, αλλά το δίνω. Ο ανθρωπισμό όμω είναι κάτι άλλο. Ο είναι πάω και ζω με αυτόν, αυτόν τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό μου. Είναι μέσα στο λάκκο, θα μπω και θα του δώσω το χέρι. Δεν πίνει αυτό ο αλκοόλ, δεν θα πιω κι εγώ. Φοράει αυτός αυτό, θα νιθώ κι εγώ. Κοιμάται αυτό εκεί, θα κοιμηθώ κι εγώ για να του πω είναι δίπλα σου. Αυτό είναι για μένα η διαφορά, αυτό είναι ο ανθρωπισμός και γι' αυτό ε, αυτό το πράγμα σου δίνει τέτοια δύναμη να πάρει Λοιπόν, ε, είσαι στο πεδίο της αποστολής όταν είσαι εκεί όλη την ημέρα, είτε εμβολιάζεις, είτε ε, ε, θεραπέδεις, είτε εξετάζεις, είτε δίνεις φάρμακα, είτε προσπαθείς να, κάνεις μια, να τους πεις πως θα χρησιμοποιήσουν ένα ιατρικό εργαλείο κτλ, ποτέ το μυαλό σου δεν πάει πίσω στα δικά σου πρόσωπα δεν πάει πίσω και δεν σκέπτησε όλη την μέρα γιατί είσαι εκεί. Παρά μόνο το βράδυ, όταν κουρασμένοι ε, ξαπλώνει, σε όποια συνθήκης κανέχεις και θα είσαι τυχερή. Τυχερός αν έχει ένα στρώμα να ξαπλώσεις. Ε, τότε πάει το μυαλό σου πίσω στα αγαπημένα σου πρόσπα και λες άραγε τι να κάνουν. Την άλλη μέρα όμως το πρωί, μόλις ξυπνήσεις, θα ξεκινήσει πάλι την ίδια δουλειά. Και ενώ όταν έφευγε. για να για να περιγράψω το δικό μου συνέστημα. όταν έφευγες, και κυρίως στις πρώτες αποστολές, φεύγεις με, ένα... με... με περιέργεια λίγο, φεύγεις με πολλές φορές γεμάτη ε, διάφορα συναισθήματα αρνητικά. Όταν γυρίζεις, mm. έχει... είναι σαν να έχεις λουστεί, σαν να έχεις περάσει την κολυβίτρα του Σιλουάμ και έχεις γίνει πιο ανθρώπινος. Όταν γυρίζεις, ξέρεις και πηγαίνεις τα διάφορα στέκια που πηγαίνουμε εμείς Είτε σε ένα εστιατόριο πολυτελεία είτε σε ένα μπαράκι κλπ. Βλέπει πόσο άχρηστα είναι αυτά και περιμένεις πότε θα ξαναπάς την επόμενη αποστολή. Αν θέλω να γυρίσω πίσω σε μερικές αποστολέ, και να πρωτοθυμηθώ βέβαια, να θυμηθώ, αν πάμε κοντά μας στα Βαλκάνια, την τεράστια φτώχεια που είχαν μόλι έπεσε η κυβέρνησή του τότε, ιδίω στην δεκαετία του 1990 και κάναμε τη διερεύνηση στα διάφορα ιδρύματα και του παιδικούς σταθμού, που ήταν τραγική κατάσταση. Τι να μιλάμε για Ασία, τι να μιλάμε για Αφγανιστάν, τι να μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη Αφρικανική χώρα. Είναι δίπλα μας η Ευρωπαϊκή χώρα. Επίσης στην Αλβανία την ίδια εποχή και αν πάμε και λίγο παραπάνω στη Σερβία, το μεγάλο πρόβλημα αυτό του σερβικού λαού Εμεί βεβαίω ήμασταν ε, εκεί για οποιονδήποτε είχε ανάγκη και θυμάμαι εγώ προσωπικά στο Σεράγεβο. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Είχαμε πάει για τα παιδιά που είχαν ακροτηριαστεί από τι γόμε, με στην αγορά που είχαν πέσει στι γόμε κτλ. Και, και είχαμε πάει να δούμε πώ θα μπορούσαμε να του κάνουμε τεχνητά μέλη. Ήτανε παιδάκια 18, 19, 17 χρονών που είχαν χάσει το χέρι ή το πόδι και έλεγαν με μεγάλη, πολύ μεγάλη. Συγκίνηση, σας παρακαλούμε, έχουμε μια ζωή μπροστά μας. Φέρτε μας ε, σκέλη, μέλη, δηλαδή τεχνητά, που να είναι λειτουργικά, να μπορούμε να γράψουμε στο σχολείο μας, ή να μπορούμε να περπατήσουμε, να μπορούμε σαν όλα τα παιδιά να κάνουμε σπορ. Ή να Αθημηθώ, τον πρωτομαγιάτικο σεισμό στο Μπίγκελ, που τρέχαμε, μπορεί να μα είχαν γράψει δέκα φορέ τη μονάδα μα την είχαν γράψει οι Τούρκοι, Τροχονόμι που τρέχαμε να φτάσουμε στον Πίγκελ της Ανατολίας εκεί που είχε ζήτη ο σεισμός με φάρμακα και με γιατρούς με ένα τζιπ και μια μονάδα με κουβέρτες και όλα για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που έβγαζαν παπτώματα από εκείνο το, το 186 παιδιά που θάφτηκαν κάτω από εκείνον τον παιδικό σταθμό <Το κατάθεση ψυχής, μια αποστολή και νομίζω ότι για μας, τους, α, τους εθελοντές, είτε είμαστε γιατροί είτε είμαστε όλων των επαγγελμάτων γιατί ε, όπως ξέρουμε, όπως έχουμε πει, μέσα στους κόρπους των το γιατών του κόσμου δεν είναι μόνο η υγειονομικοί, είναι και όλοι, όλοι οι άνθρωποι που έχουν περίσσευμα αγάπης, περίσσευμα ψυχή να δώσουν. Οπότε σε όλους αυτούς που λένε ε, γιατί πάτε, Πολύ, πολύ ε, ερώτηση σοβαρή και με ουσία αφού δεν μπορείτε να σταματήσετε τον πόλεμο γιατί πάτε να βοηθήσετε τα θύματα του πολέμου. Αφού δεν μπορείτε να... Εντάξει με τις καταστροφές δεν μπορούμε να τα βάλουμε αλλά αφού δεν μπορείτε να εξαλείψετε την πείνα ή τουλάχιστον να πιέσετε αυτού που μπορούν να εξαλείψουν την πείνα γιατί πηγαίνετε. Μα αν μπορούσαμε εμείς είναι οι, είναι οι κυβερνητικές ιατροπιστικές οργανώσεις να το κάνουμε αυτό Σαφώ και θα το κάναμε, αλλά επειδή η, δύ η δύναμή μα δεν σπάνει εκεί, μπορεί οι ανθρωπιστικέ οργανώσει τώρα να κάθονται στο, στο ίδιο τραπέζι με τι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει, με τι κυβερνήσει που παίρνουν τι αποφάσει, να ακούγεται η φωνή μα. Πλην όμως εξακολουθούμε να έχουμε ανάγκη αυτού που θα δώσουν τα χρήματα και πάρα πολλέ φορέ λέμε με τον προβληματισμό που μα δημιουργεί. Παίρνουμε χρήματα, χρηματοδοτούμαστε από διάφορου φορεί. Προσπαθούμε βέβαια να επιλέξουμε τις φορεί. Αλλά παίρνουμε τα χρήματα γιατί λέμε: Μια και δεν μπορούμε να σταματήσουμε την αιτία. Α εξαλείψουμε το σύμπτωμα. Δηλαδή, μπορεί να αρρώστια να μην μπορούμε να την, να, να την νικήσουμε, να τη θεραπεύσουμε. Πλην όμω, εμά μα ενδιαφέρει ο άρρωστο, μα ενδιαφέρει ο άνθρωπο. Οπότε, κοιτάμε να κάνουμε τη συμπτωματική θεραπεία, δηλαδή τα εμβόλια των παιδιών να ταΐσουμε τους μυστικού, να ντύσουμε τους ε, και να δώσουμε στέγη στους άφτεγους γιατί για μας και το ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε μια δεδομένη στιγμή έναν συνάνθρωπο είναι πολύ μεγάλο το κέρδος και θα συνεχίσουμε μάλλον έτσι, θα συνεχίσουμε γιατί είμαστε ταγμένοι σε αυτόν τον δρόμο και πιστέψτε με, θα ήθελα να πω σε όλου ότι σε αυτόν τον δρόμο που διαλέξαμε είναι πάρα πολλά αυτά που παίρνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που δίνουμε, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Γιατί το κέρδος μας είναι αυτό, το χαμόγελο του παιδιού, η αγκαλιά του παιδιού, το ότι σώσαμε έναν άνθρωπο, το ότι δίσαμε έναν άνθρωπο. Όλα αυτά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε γιατί ε, θεραπεύουμε όλε τις ασθένειες ακόμη και την αδικία. Mm. Είμαι ευθύριας γενεθαλόγος και είμαι στου βιατρούς του κόσμου περίπου δύο και κάτι χρόνια. Και εγώ έχω έρθει όχι για να προσφέρω, όσο είναι και καλά, μέσα στην οργάνωση, αλλά πιο πολύ για να εκφραστώ εγώ, μέσα της οργάνωσης. Και στον βαθμό που η ίδια η οργάνωση μου παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Στου βιατρούς του κόσμου έρχομαι στι 3 2-3-4 ώρες την εβδομάδα. Ε, Μία φορά την εβδομάδα και ε, κυρίως είναι σε επίπεδο ιατρείου. Δηλαδή, επειδή ήταν να αδύνατον να ε, μπορούμε να πηγαίνουμε σε αποστολές συχνές και να αφήνουμε την αδότη δουλειά μας, τελικά ερχόμαστε εδώ που υπάρχει πλέον κόσμος ε, από άλλα μέρη και μπορούμε να τους παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μία προσάγκηση πραγματική που έκανε εδώ, σε αυτό το χώρο και αποφάσισα να προσπαθώ στους γεωτούς του κόσμου και να προσπαθώ και στους ασθενεί οι οποίοι υπάρχουν και έρχονται εδώ σε αυτήν την οργάνωση ε, ήταν κατησκευστικά το παιδί μου. Επειδή είμαι χωρισμένος και είναι μακριά ο κόσμος θα <Χα> ήθελα, κατά κάποιο τρόπο, αν μπορούσα να βρίσκει και, και αυτού. Τη... από τους ανθρώπους, γενικά του ανθρώπους, την καλύτερη δυνατή προσέγγιση και περίθαλωση. Ε... Κι έτσι, φροντίζω και εγώ να είμαι καλός με τα παιδιά των άλλων των ανθρώπων, και με κοινέκες ώστε με... με... με... με... με... <Κα... Χα>... Πιστεύω ότι υπάρχει πραγματικά μια, ένα παραδόσιο στου ε, ανθρώπου κοινωνικό, όπου δίνοντα σε κάποιον, αυτό και κάποιον ε, θα το μεταβιβάσει σε κάποιον άλλο και κάποτε θα βρεθεί σε έναν δικό σου άτομο. Με τη Ελληνική Ομάδα Διάσωση και σχετικά με την Ελληνική Ομάδα διάσης θα πρέπει να σα πω ότι αυτή συγκροτήθηκε από τα τέλη τη δεκαετία του 70, άτυπα τουλάχιστον. Στι πρώτε πρώτες φάσει τουλάχιστον ασχοληθήκαμε με επιχειρήσει έρευνα διάσωση στο βουνό και σταδιακά στη συνέχεια επεκταθήκαμε και σε άλλε δραστηριότητε, όπω είναι οι σεισμοί, οι πλημμύρε και φυσικά οι διασώσει που έχουν να κάνουν με το υγροστοιχείο. Η Ελληνική Ομάδα διάσης αποτελείται από εθελοντέ. Θα λέγαμε θελοντές που είναι ερωτευμένοι με το αντικείμενο αυτό που δραστηριοποιούνται ε, και φυσικά έχουν μια ιδιαίτερη έξη, μια ιδιαίτερη διάθεση σε αυτές τι δραστηριότητες που κάνουμε. Όπως παραμήνω χάρη, ασχολούνται με θέματα που χρουν το υγρό στοιχείο, άρα λοιπόν αγατούν τη θάλασσα, ασχολούνται με το βουνό, με ορεινές διασώες προπόθεση φυσικά να αγαπούν το βουνό, ασχολούνται με ορειβασία, αναρρίχηση, σκι. Ασχολούνται με τι πρώτε βοήθειε, όπου εκεί πέρα εξειδικεύονται στι πρώτε βοήθειε άτομα, θα λέγαμε περισσότερο εμπιστευμένα στο αντικείμενο των πρωτοβουλειών. Ανθρωπιστικέ αποστολέ που δραστηριοποιούνται στο να παρέχουν την υποστήριξή του σε χώρε του εξωτερικού, αν πούμε, αλλά και του εσωτερικού στην Ελλάδα τουλάχιστον όταν γίνονται σεισμοί ή κάποιε πλημμύρε, ακόμα και πόλεμοι. Όπως ε, αν θυμάστε από τον πόλεμο στη Σερβία, τουλάχιστον είχαμε μια έντονη δραστηριοποίηση yeah. στην περιοχή εκείνη, όπου για αρκετά χρόνια τουλάχιστον η ελληνική ομάδα διάση είχε μια παραμονή στον χώρο εκεί, προσφέροντα αμέριστη τη βοήθειά τη στο ήδη υπάρχον σύστημα υγεία τη Σερβία. Παράλληλα, όπως το τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών, που δραστηριοποιείται στο θέμα των καταστροφών είτε σε κλινικέ είτε σε ε. μεγάλου και για όλα αυτά οι εθελοντέ. Η οποία είναι στον αριθμό περίπου 1100 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Ε, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τέσσερι με πέντε ειδικότητε εκπαιδευμένε για να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα σε μια επιχείρηση έρευνα διάθεση που θα πρόκειται αυτή να γίνει είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα, αλλά και όχι μόνο. Ε, όταν ακόμα χρειάζεται να παρέχουμε και μία υποστήριξη ε, η οποία δεν έχει να κάνει με διάσωση, ακόμα και να έχει να κάνει με ανάτιση. Όπως πρόσφατα, ε, συγκεκριμένα στο Αφγανιστάν, έχουμε κατασκευάσει το Τμήμα Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης ε, μία μια, μια, μια μευτική σχολή αδελφών ο μία σχολή ε, νεών, και τώρα στη στιγμή δουλεύουμε και φτιάχουμε ένα νοσοκομείο στην Καμπούλ. Αυτά είναι θέματα που μπορούν την ανάπτυξη μιας περιοχής, ενός κράτους, μιας χώρας η οποία πραγματικά την έχει ανάγκη. Οι εφελοντές μέσα στην ελληνική ομάδα διάσωσης έρχονται βασικά από πρόθεση να βοηθήσουν για να γίνουμε όμω αυτό το πράγμα είναι πολύ απαραίτητο να περάσουν ένα συγκεκριμένο σχολείο, μια συγκεκριμένη εκπαίδευση που θα τους οπλίσει με γνώσεις και εμπειρία για να μην γίνουν ποτέ οι ίδιοι θύματα στο μέλλον. Αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό εμεί να του περάσουμε αυτή την εκπαίδευση ε, για να του προστατεύσουμε πραγματικά από τι ε, καταστάσει και τι δραστηριότητε που θα έχουν στο μέλλον. Έτσι λοιπόν, η οροφή των γνώσεων είναι τουλάχιστον 24 θεματικέ που έχουν να κάνουν μέσα με μετεωρολογία, αεροδιάσωση, επικοινωνίε, πρώτε βοήθειε, θέματα που αφορούν την αναρρίχηση και τεχνικές τεχνικέ διαδικασίε, τη χρήση φορείων, θέματα επιβίωση προσανατολισμού ε, και άλλε θεματικέ ίσως δευτερευούς σημασίας, στις οποίες χρειάζεται να αναφέρουμε τώρα. Αυτή λοιπόν το πρώτο επίπεδο των βασικών γνώσεων είναι πολύ σημαντικό να περάσει κάποιο εθελοντής για να μπορέσει να ενταχθεί στη συνέχεια στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Και μετά αυτισμικά το ABC. ABCA. Ελέγχω τους αεραγωγούς. Τον αεραγωγό. Λοιπόν, πιάνω, ανοιψώνω τον αεραγωγό και η σε περίπτωση που έχει αίμα, οτιδήποτε μέσα στο στόμα. Λοιπόν, συνέχεια, συγκλέψη ελέγχω την αναπνοή του. Βλέπω αφού αισθάνομαι. Βλέπω αφού αισθάνομαι. Το κάνω τρεις ώρες αυτό. Στη συνέχεια. Αν δεν έχει αναπνοή, του δίνω δύο εμφυσίση. Είναι τα πλευρικά τόξα, ψάχνω να ναι. που ενώνουν την ξυφοίδη απόφυση. Την ξυφοίδη απόφυση. Βάζει το δάχτυλο. Το δείξει. Ναι. Ωραία, κλειδώνω τα χέρια. Ωραία. Μελένα Έλανα Μαχάκη, με υπέρθενη για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των πρώτων βοηθειών. Ε, το πιο βασικό πράγμα που μαθαίνουμε στην ομάδα είναι ότι πάνω από όλα η ασφάλεια του διασώστη. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε. Ε, σε ρώτης τώρα ότι είναι δυνατόν να κουβαλάω μαζί μου εξοπλισμό για τις πρώτες βοήθες, για να προσφέρω πρώτες βοήθες. Η απάντηση είναι ότι ναι, πάντα μπορώ να τα έχω μαζί μου. Αυτό είναι μία μάσκα ε, με την οποία δίνουμε τις ενθυσίες, δίνουμε αναπνοήσεις στο θύμα και γάντια, το οποίο τα έχω πάντα μαζί μου. Και είναι σε ένα ε, αποτρόφιμα, ένα βουλάκι. Και είναι πάντα έχω πάντα τα, τα γάτια για τα χειρολογικά μια χρήση μαζί. Δεν α. κάνω τίποτα εάν δεν έχω αυτά τα πράγματα. Γιατί προέχει η ασφάλεια η δικιά μου, αλλά και του στήματο. Δεν κάνω τίποτα χωρί να έχω Δεν πλησιάζει. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να τα έχουμε μαζί μα όλοι. Είναι, ε, είναι υλικά τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Τα έχουμε μέσα στη Και επίση, τόσο από αυτό που είναι λίγο μεγάλο και ίσω είναι δυσκίνητο για κάποιου, υπάρχει. Υπάρχει ένα πιο μικρό που μπαίνει στα, στην κλειδαριά και είναι και αυτό, είναι μια μικρή μασκούλα, σαν τι χειρουργικέ μάσκες των, ε, των χειρούργων, η οποία έχει ένα φιλτράκι μέσα, δεν το ανοίγουμε τώρα. Είναι μια χρήσεω και προσαρμόζεται στο στόμα του θύματο. Και αυτό είναι πιο εύκολο να το κουβαλάμε, αλλά είναι μια χρήσεω. Οι εθελοντέ που έχουν τελειώσει το πρόγραμμα τη εκπαίδευση εντάσσονται σε κάποιο από τα τμήματα. Είτε είναι του βουνού, είτε είναι του υγρού στοιχείου, είτε είναι τη αντιμετώπιση καταστροφών, είτε είναι των ανθρωπιστικών αποστολών, είτε των επικοινωνιών, είτε των πρωτοβοηθειών. Εντάσσονται λοιπόν σε αυτά τα τμήματα, όπου από εκεί πέρα βρίσκονται σε μια επιχειρησιακή ετοιμότητα, για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε διάφορε επιχειρήσει που θα χρειαστεί. Πρόσφατα μάλιστα είχαμε τουλάχιστον δύο περιστατικά ε, υγρού στοιχείου στη θαλάσσια περιοχή τη όπου δραστηριοποιήθηκε το τμήμα επικοινωνιών και το τμήμα του υγρού στοιχείο. Hello, <laughs> tell I've got to thank you το τμήμα του βουνού δραστηριοποιείται και αυτό με τη χειρά του στις περιοχές όπου υπάρχουν και τα περισσότερα περισσοτικά και τα περισσότερα περισσοτικά συμβαίνουν για τη δικιά μας την περιοχή τουλάχιστον στην περιοχή του Ολύμπου Το πως δραστηριοποιήθηκα εγώ ε, σαν εθελοντής μέσα μια ομάδα διάσωσης θα πρέπει να σου πω ότι με εντυπωσίασε η μεγάλη επιχείρηση που είχε γίνει το 1976, το Δεκέμβριο του 1976, με του έξι ορειβάτε που είχαν ε, καταπλακωθεί από χιονοστιβάδα, στον Όλυμπο συγκεκριμένα. Δυστυχώ ήμουν πάρα πολύ μικρό τότε για να μπορέσω να συμμετέχω στι ομάδε διάση που είχαν πάει πάνω με σκοπό να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον του ορειβάτε. Παρ' όλα αυτά μπορώ να πω ότι ε, δέθηκα εκείνη την ώρα με μια επιχείρηση που δεν μπορούσα να συμμετάσχω. Στη συνέχεια το 1979 έτυχε. Να είμαι εγώ ίδιο θύμα σε μια, σε μια ομάδα. Είδα ορι... την ανάγκη που υπήρχε για μια οργανωμένη ομάδα διάσωσης και πραγματικά οι 54 ώρες χιονοθίαλα που φάγαμε εκείνη την εποχή με τους δύο συντρόφους που χάσαμε ε, ίσως κάποιους από εμάς έδωσαν τα ερεθίσματα για να οργανώσουμε την ομάδα διάσωσης και πραγματικά τα βιώματα είναι αυτά που κατευθύνουν αντιλήψεις mm. και αν δεν είχε συμβεί εκείνο το τραγικό ε, συμβάν αν δεν είχαν συμβεί εκείνες οι δύο τραγικές δενεκτερές που είχε σαν, είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουμε τους δύο συντρόφους μας ίσως να μην υπήρχε το ερέθισμα για να φτιάξουμε αυτό που λέγεται σήμερα η Ελληνική Ομάδη Άσος ίσως να μην υπήρχε το ερέθισμα να φτιάξουμε ένα πολύ άριστο δίκτυο επικοινωνιών σήμερα το οποίο πραγματικά πάνω στις κορυφές βουνών βρίσκεται και καλύπτει πάνω από 350 ορειβάτε που ανεβαίνουν και σκαρφαλώνουν πάνω στα βουνά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE μέτρα της ότι αυτό που μαθαίνουν στη σχολή το βασικό γνώσον, οι εθελοντές, οι διασώστες, είναι η ασφάλεια του διασώστη. Αυτό προέχει πάνω απ' όλα σε μια επιχειρήση έρευνας διάωσης. Παρόλα αυτά όμως σε μερικές επιχειρήσεις ε, μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά υπάρχει το ρίσκο.